Ραδιοκαταγραφέ. Η ραδιοφωνική συντροφιά τη Χριστιανική Φοιτιανική Ένωση καταγράφει την επικαιρότητα. Συνεντεύξει. Ρεπορτάζ. Απόψει. Γκάλο.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 Κύριε και δέσποτα τη ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμιδώς. Πνεύμα δεσοφροσύνης, ταπεινοφροσύνη, υπομονής και αγάπης, Χαρισέμι, το Σοδούλο. Ναι, κύριε Βασιλεύ, δώρισέμι του οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου ότι ευλογητώσεις του αιώνα των αιώνων αμήν. Οι κοιτοί της Πυραϊκής Εκκλησίας, καλησπέρα σας και καλή Σαρακοστή. Μαζί σας είναι οι ριδιοκαταγραφές, η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακή Εκκλησίας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Ενώ επίσης μπορείτε να ακούτε και να κατεβάζετε παλιότερες εκπομπές στο site της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης στο www.hfe.gr Απόψη σήμερα είναι η Μυρτός Σοφρονίου Καλησπέρα σας, καλή Σαρακοστή και η Μαρία Παπαδημητρίου ενώ τον ήχο ρυθμίζει ο Γερονιμάκης Δημήτρης Όπω καταλάβατε, η σημερινή μας εκπομπή θα επικεντρωθεί ε, στην ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου που πλέον θα ακούμε καθημερινά στην εκκλησία μας, εφόσον ε, μπήκε η μεγάλη σαρκωστή Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, η πολύ γνωστή ευχή που λέμε καθημερινά και που περιέχει τόσο μεγάλα νοήματα Έτσι θελήσαμε να τα σχολιάσουμε λιγάκι ε, και μάλιστα συμβουλευτήκαμε κάποιους πατέρες τα βιβλία τους συγκεκριμένα ε, έχουμε, α, πάρει, έχουμε λάβει αφορμή και έχουμε ε, κόψει κάποια σημεία από το βιβλίο του πατρός Αλέξανδρου Σμέμαν Μεγάλη Σαρακοστή ε, καθώς και από το βιβλίο από, τα, από το Καθημέρα στο Καθομοίωσιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρωτικής Νικολάου Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος μεταμόρφωσης. Ο άνθρωπος αγωνίζεται καθημερινά τον καλό αγώνα που αποβλέπει στην αλλαγή, στην ολοκληρωτική πνευματική αλλοίωση των αισθήσεων, των επιθυμιών, των αναγκών και τη άρκα. Μέσα από μια θαυμάσια, άνετη, ειρηνική, μυσταγωγική και προσευχητική διαδικασία, όλα μεταμορφώνονται κατά την περίοδο αυτή. Ανάμεσα σε όλες τις προσευχές και τους ύμνους της Μεγάλης Τ Μπορεί να απονομαστεί η προσευχή αυτή ευχή της Μεγάλης Σαρακοστής. Η παράδοση την αποδίδει σε έναν από τους μεγαλύτερους δασκάλους της πνευματικής ζωής, τον Άγιο Εφρέμ το Σύρο. Αυτή η τόσο μικρή αλλά τόσο περικτική προσευχή λέγεται δύο φορές στο, κα... στο τέλος κάθε κολουθία της Μεγάλης Σαρακοστής από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή. Την πρώτη φορά λέγοντα την προσευχή κάνουμε μια μετάνοια σε κάθε αίτηση. Έπειτα κάνουμε 12 μετάνοιες λέγοντας «Ο Θεός η λάστη τίμη το του αμαρτωλό και λέει σών με". Ολόκληρη η προσευχή επαναλαμβάνεται με μια τελική μετάνοια στο τέλος τη. προσευχής. Αυτή η σύντομη και απλή προσευχή κατέχει μια τόσο σημαντική θέση στην όλη λατρεία της Μεγάλης Σαρακοστής διότι απαριθμεί, με ένα μοναδικό τρόπο, όλα τα αρνητικά και τα θετικά στοιχεία της μετάνοιας και αποτελεί, θα λέγαμε, ένα κανόνα ελέγχου του προσωπικού μας αγώνα στην περίοδο της Μεγάλης Αρακοστής. Αυτός ο αγώνας σκοπεύει πρώτα απ' όλα στην απελευθέρωσή μας από μερικές βασικές πνευματικές ασθένειες που διαμορφώνουν τη ζωή μας και μας κάνουν πραγματικά ανίσχυρους, ακόμη και για να κάνουμε στροφή στο Θεό. Προκειμένου λοιπόν όσοι πατήρε φρέμ, να αρχίσει την προσευχή του προς τον Θεό, αναζητεί να βρει μία προσφώνηση. Αναζητεί όνομα με το οποίο θα προσφωνήσει το μεγάλο Θεό, προς τον οποίο με ευλάβεια θα απευθυνθεί. Και το βρίσκει. Τον ονομάζει και τον προσφωνεί Κύριο και Δέσποτα. Κύριε και Δέσποτα της ζωή μου λέει. Με αυτή την επίκληση συντριβή και αγωνίας, ο άνθρωπος δηλώνει τη μηδαμινότητά του, Καταθέτει ενώπιον του Κυρίου και Δεσπότη της ζωής του ότι αισθάνεται την αμαρτωλότητά του και την αδυναμία του. Κύριος είναι ένα από τα πολλά ιερά ονόματα που έχει ο Θεός. Είναι η προσφυλή προσφώνηση και το Θείο όνομα το οποίο έχουν στα χείλη τους μυριάδες θεοφυλής ευλαβής ψυχές ανα τους αιώνες. Τόσο στην παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται ο Θεός Κύριος. Με το όνομα Κύριος, το απευθύνεται και ο Δαβίδ στους τεσπέσιους ψαλμούς του. Σε ώρες κρίσιμες, σε ώρες πόνου σωματικού και ψυχικού, κινδύνων και φόβων, αλλά και σε ώρες δόξας και θριάμβου για τον ίδιο και για όλο το έθνος, Κύριε Κέκραξα προς Σέ μου, λέει. Αλλά και οι μαθητές του σαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού, είτε στο Θεό και Πατέρα είτε σε Αυτόν τον, ιό, Κύριο τον ονόμαζαν. είναι εκείνος που έχει κύρος, που έχει εξουσία. Είναι ο ιδιοκτήτης, ο οικοδεσπότη. Γι' αυτό και όσοι ως Εφραίμ ονομάζει και προσφωνεί τον Θεό Κύριο, αλλά και δεσπότη, ως απόλυτο άρχοντα και εξουσιαστή, που δεσπόζει στη ζωή του και, τον καθο... και την καθορίζει. Το αξιοσημείο το είναι όμως ότι αυτό τον Κύριο και Δεσπότη και βασιλιά, όσοι ως Εφραίμ τον αισθάνεται δικό του, προσωπικό Κύριο και Δεσπότη, Κύριο και δεσπότη και βασιλιά όλου του σύμπαντος και όλων των ανθρώπων, αλλά και της δικής του ζωής ιδιαιτέρως. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, λέει. Έτσι τον αισθάνεται, έτσι τον ζει και έτσι τον απολαμβάνει. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό το σημείο, Μαρία γιατί πιστεύω ότι πιο συχνά όταν προσφωνούμε τον Κύριο τον ονομάζουμε πατέρα μας ή δεσπότη μας τώρα η ευχή έχει να κάνει με τον προσωπικό αγώνα μας μπαίνουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή και ζητάμε πλέον προσωπική βοήθεια από το Θεό Κύριε και δεσπότη ζωή μου λοιπόν εσύ που δεσπόζεις είσαι, είσαι τα πάντα για τη ζωή μου εσύ τα ελέγχεις όλα είναι προσωπική λοιπόν η επίκληση και η παράκλησή μα. Ομολογώντα με όλα τα κύτταρα τη υποστάσεώς μα ότι ο Θεό είναι ο κύριο τη ψυχή μα. Σαν να λέμε ότι εγώ δεν θέλω να κυβερνά την ψυχή μου. Θέλω όλε τι λεπτομέρειε να τι ρυθμίζει ο Θεό. Όλε τι γωνίε αυτό να τι φωτίζει. Παντού, αυτός να έχει το δικαίωμά του και σε κάθε σημείο τη να επαληθεύει τη δική του παρουσία. Όλη μα ζωή. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και το τέλος της, τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν ενδιαμέσως, οι γνωριμίες που κάνουμε, οι αφορμές της σωτηρίας που έχουμε, οι πειρασμοί από του οποίους περνάμε, όλα είναι στοιχεία τα οποία βρίσκονται κάτω από το βλέμμα του Θεού και τα οποία μπορούμε εμείς να τα αναθέσουμε σε Εκείνον, ώστε έτσι αυτό να φροντίζει το πώ θα τα αντιμετωπίσουμε ή θα τα διαγυριστούμε με το καλύτερο τρόπο. Και το πρώτο πράγμα που του ζητούμε να μας απαλλάξει από αυτό είναι η αργία. Η βασική ασθένεια είναι η αργία. Είναι η παράξενη εκείνη τεμπελιά και η παθητικότητα ολόκληρης της ύπαρξής μας που πάντα μας πρόχνει προς τα κάτω μάλλον παρά προς τα πάνω και καταντάει τη ζωή μας μια απέραντη πνευματική φθορά. Αυτή είναι η ρίζα όλη της αμαρτίας. Γι' αυτό και η εκειδεία, αυτή η διαφορία για τα πνευματικά θεωρείται από όλου τους πατέρες της εκκλησίας μας ως ένα από τα επτά θανάσιμα ολέθρια για την ψυχή μας αμαρτήματα. Αυτό θα πει αργία. Να είμαι αργός, βραδής, χωρίς εσωτερικούς παλμούς, χωρί δυναμικό μέσα στην ψυχή μου. Ένας μουδιασμένος, μαραμένος, χωρίς ενδιαφέρον για τα, για τα πνευματικά. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακο λέει στο περίφημο βιβλίο του ότι η αργία είναι περιεκτικόν του θανάτου στοιχείων. Είναι κάτι το οποίο θυμίζει το θάνατο στον άνθρωπο. Πώς είναι δυνατόν να προχωρήσει η ζωή μας αν διακρινόμαστε από την πελιά. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατοικόνα και καθομοίωσή του. Επομένως, ο άνθρωπος, επί τη βάση των προδιαγραφών του, δημιουργεί και εργάζεται όπω το δημιουργό Θεό. Ο χριστιανός δεν ζει απλά μέσα στη δημιουργία, αλλά εργάζεται για αυτήν. Τη φροντίζει και έχει αναλάβει τη διαχείρισή τη. Μια ευθύνη αρκετά υψηλή και επίπονη, παράλληλα όμω και τιμητική, εφόσον κανένα άλλο δημιούργημα δεν έχει αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα. Με αυτά τα δεδομένα, αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε παθητικότητα και αδράνεια, κάθε μορφή σαργία και αδιαφορία είναι φαινόμενα ξένα προ το πνεύμα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά και προ το είδο τη Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Ο Χριστιανό οφείλει να καταθέτει καθημερινά τη μαρτυρία του, που πρέπει να είναι μαρτυρία δυναμική, έμπρακτη, δημιουργική, συμμετοχική στο δημιουργικό έργο του Θεού. Πόσο δυσάρεστο είναι το γεγονός να επιτρέπουμε ή να αποδεχόμαστε ως πρόσωπα αλλά και ως κοινωνία η αργία να γίνεται τρόπο ζωής. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Μαρία, αλλά παρατηρώ ότι ειδικά εμείς οι φοιτητές μπορούμε πολύ εύκολα να πέσουμε σε αυτήν την παγίδα. Με δηλαδή, πράγματι. συχνά κοιμόμαστε μέχρι αργά και παραμελούμε τις σχολές μας, ειδικά οι σχολές μας μας το επιτρέπουν με ένα πιο ελε... εύκολο, πραγματικά. Εύκολο, πραγματικά. εύκολο πρόγραμμα σπουδών. Ε, και όσο κι αν μας φαίνεται παράξενο, μας απομακρύνει από την πνευματική ζωή. Δηλαδή, πολύ φορέ δεν το καταλαβαίνουμε, αμελούμε. Και σκέφτομαι ότι αν ο αγώνας μας είναι μίμηση βίου Αγίων, το παραπάνω γίνεται πολύ εύκολο κατανοητό. Ότι δηλαδή η αργία είναι, είναι εμπόδιο, είναι αγκάθι. Εξάλλου και ο σαφούς λέω λέει αργία, αν μην πάει κακίας. Ακριβώς. Ε, ως πρόσωπα ε, δεν επιθυμούμε να εργαζόμαστε, δεν χαιρόμαστε τη δουλειά, δεν έχουμε το πόθο να μετέχουμε στη δημιουργία στη δημιουργία γενικότερα δηλαδή να προσπαθήσουμε με την κοινωνία μας να αλλάξουμε πράγματα, να δραστηριοποιηθούμε. μένουμε στα βολικά Ο Ιερός Χρυσόστομος μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά για την αργία. Όταν ο άνθρωπος μένει αργός και το κακό να μην κάνει, μόνο το ότι μένει αργός, αυτό το ίδιο είναι κακό. Διότι η αργία είναι τμήμα της κακίας. Πολύ περισσότερο είναι αυτό υπόθεση και ρίζα πονηρίας. Διότι η αργία γίνεται δάσκαλος κακίας. Διότι το να μην κάνει το αγαθό ισούται με το να μην κάνει το κακό. Η αργία εκπροσθέτω γεμίζει την ψυχή και τη ζωή του ανθρώπου με ελαττώματα και τον κάνει να μοιάζει με παραμελημένο χωράφι, χέρσο, στο οποίο φυτρώνουν αγκάθια και ζυζάνια. Αυτό σημειώνει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Όλα καταστρέφονται με την αργία. Διότι και το νερό όταν μένει στάσιμο σαπίζει, και ο σίδηρος όταν μένει αχρησιμοποίητος κατατρώγεται από την σκουριά. Και το χωράφι όταν μένει ακαλλιέργητο παράγει αγκάθια και τριβόλια. Αυτοί που ξέρουν να ζορίζονται, να ασκούνται, να επιμένουν, να αγωνίζονται, αυτοί αρπάζουν τη βασιλεία του Θεού. Αυτοί που αργούν, που τεμπελιάζουν, που δεν μπορούν, που παραδίδονται έτσι στο χαλαρό εαυτό τους, αυτοί δυστυχώς, μένουν δίχως γεύσει, δίχως καρπούς. Αυτό με δύο λέξεις, σημαίνει χωρίς αγώνα, χωρί άσκηση, τα πράγματα δεν θα μπορέσουν να πάρουν την καλή για την ψυχή μας. Να γιατί λοιπόν ξεκινούμε τη σαρακοστιανή προσευχή μας ζητώντας να μην επιτρέψει ο Θεός την αργία και την ακιδεία και τη ραθυμία στην ψυχή μας. συνδεδεμένο με το πάθος της αργίας είναι και το πάθος της περιεργίας. Εάν η αργία είναι το, χα... είναι το να χαθεί κανείς μέσα στο τίποτα, η περιέργεια είναι το εντελώς αντίθετο. Να σκορπίζεται μέσα στο παντού, να χώνεται παντού και πάντα, να θέλει να τα μαθαίνει κανείς όλα. Όταν λέμε περιέργεια, δεν εννοούμε βεβαίως το αγνό ενδιαφέρον του ανθρώπου στη μάθηση και τη γνώση. Γιατί με την τέτοιου είδους καλώς εννοούμενη περιέργεια, Αναπτύχθηκε η επιστήμη, έγιναν ανακαλύψει, επήλθε πρόοδο στη ζωή. Δεν πρόκειται ακόμη και για το ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε για την εξέλιξη τη υγεία ή τη υπόθεση που εκρεμεί και απασχολεί τον πλησίον μα, όταν αυτά γίνονται πάντα με αγάπη, διακριτικότητα και ειλικρίνεια. Αυτή είναι η καλή, που εκκρεμει και ωφέλιμη περιέργεια. Η περιέργεια και με την έννοια που τη δίνουμε συνήθω είναι αδιάκριτη, άκερη και επίμονη απασχόληση με τι υποθέσει των άλλων χωρίς πραγματική ανάγκη, αλλά προ ικανοποίηση της αδυναμίας μας. Είναι εξωστρέφεια και μέρημνα να πληροφορηθούμε για υποθέσεις που δεν αφορούν μας, αλλά άλλους. Λέει ένας από τους πατέρες, «Μισό το χαμερπές πάθος της περιεργίας. Αυτό το πάθος της περιεργίας που με κάνει να σέρνομε χαμηλά. Αυτό θα πει χαμερπές. Σημαίνει να έρποχα χάμο Αυτό το πάθος ενδυμή μεταξύ των χριστιανών. Αυτή είναι η περιέργεια, να ξέρει, να ψάχνει τη ζωή του διπλανού, να αφήνει την άκρη το θησαυρό και να μπερδεύεσαι με τα σκουπίδια. Αυτό δημιουργεί ένα σκορπισμό, μια διάχυση και έτσι δεν συγκροτείται η ψυχή. Ζητούμε λοιπόν αυτό το πάθο, το οποίο πάλι κατά τον Άγιο Ιωάννη τη από αποψύχηκε τη θερμότητα τη ψυχής, δηλαδή ρίχνει τη θερμοκρασία τη και δεν μπορεί να θερμανθεί, ώστε να λειτουργήσει με ενθουσιασμό και βάθο, να μην επιτρέψει ο Θεό να φωλιάσει μέσα μα. από τα Αποστολικά χρόνια ο Απόστολος Πάβλος καυτηριάζει την περίπτωση των γυναικών εκείνων που είχαν περιέργεια σημειώνοντας ότι «και αργέ, ου μόνον δε αργέ αλλά και φλοίαροι και περίεργοι λαλούσε τα μη δέοντα». Είναι σαφές και μόνο από τους λόγους του Αποστόλου ότι η περιέργεια είναι ένα πάθος που εκφράζει την εσωτερική ακαταστασία και αταξία αυτού που το έχει. Γιατί ο περίεργος είναι συνεχώς ταραγμένο. Διακατέχεται από επιπολαιότητα, αταξία, ανευθυνότητα, παραμονή στην επιφάνεια των πραγμάτων και των καταστάσεων. Ο περίεργος άνθρωπος χάνει την προσοχή του, διασπά και εκδαπανά τον νου του και την καρδιά του σε αλότρια και μη σπουδαία πράγματα, με αποτέλεσμα έτσι να χάνει την πορεία του προς τον ουρανό, να εκτροχιάζεται από το δρόμο του Ευαγγελίου, να ματαιοπονεί και να εγκλωβίζει την καρδιά του σε ανούσια και ανώφελα θέματα. Μαρία δεν ξέρω αν συμφωνείς Αλλά πρόκειται για ένα πολύ κέριο πρόβλημα ε... Μεγάλη παγίδα θα έλεγα Πέφτουμε πολύ εύκολα πειρασμό Πάρα πολύ Πειρασμός. εύκολα Και παρατηρώ πόσες εκπομπέ στην τηλεόραση Έχουν εμέσως αυτό το θέμα Αυτό το περιεχόμενο και αυτό το αντικείμενο Δηλαδή στείνεται μια ολόκληρη εκπομπή στην τηλεόραση Έχοντας περιεχόμενο, έχοντας ως βάση υποθέσεις των άλλων ηθοποιών, τραγουδιστών και αυτές οι εκπομπέ έχουν και ακροματικότητα επίσης δεν θα υπήρχαν και τόσες πολλές έτσι. ακριβώς, ακριβώς, ακροματικότητα ότι κάτι που λάθο είμαστε εμείς οι υπόλοιποι που τις βλέπουμε και τις στηρίζουμε ναι. κάποιο κενό υπάρχει πραγματικά πολύ, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ε, δεν μας εμφανίζονται έτσι δεν μας παρουσιάζονται έτσι ω ε, εκπομπέ κουτσομπολιού Αξίζει κάτι, α μην το πάμε μόνο εκεί. Και στην καθημερινότητά μα και ιδιαίτερα και στου χριστιανικού κύκλου, θα έλεγα, συμβαίνει πάρα πολύ. Να ασχολούμαστε και να θέλουμε να μάθουμε τη ζωή του άλλου τι συμβαίνει, και όχι μόνο αυτό, αλλά οδηγούμαστε πολύ εύκολα και στην κατάκριση αυτό. Θέλουμε να μάθουμε το κακό, το αρνητικό στοιχείο και αυτό να σχολιάσουμε και με του άλλου γύρω μα. Ναι, γιατί αυτό κάνει εντύπωση. Είναι λοιπόν παγίδα. Το. Πολλέ φορέ το. Ε, Παραλληλίζουμε με το ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι ενδιαφέρον. Είναι, πρε, θέλει πολύ προσοχή να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Άμα ενδιαφερόμαστε, και οι ίδιοι μέσα μας ξέρουμε πότε ενδιαφερόμαστε και πότε είμαστε περίεργοι. δηλώνει ότι ως άνθρωποι δεν έχουμε γνώση του εαυτού μας γι' αυτό με άνεση εγκαταλείπουμε τα δικά μας θέματα τα προβλήματά μας, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, τις υποχρεώσεις μας και με τρόπο και κινικό εισερχόμαστε στη ζωή των άλλων έτσι το πάθος αυτό της ψυχής μας εχμαλωτίζει στον πειρασμό της κρίσεως και της κατακρίσεως του χλεβασμού και της γελιοποίησεως των άλλων αφού δεν εργαζόμαστε για τους άλλους αλλά περιεργαζόμαστε τους άλλους Πολύ περισσότερο πυρίρχος και εξωστρεφής άνθρωπος, δεν βρίσκει χρόνο, δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί με τον έσω άνθρωπο, με τον πνευματικό του καταρτισμό, την αυτομελέτη που φέρει αυτογνωσία και βοηθάει στην ειλικρινή μετάνοια και διόρθωση. Δεν βρίσκει χρόνο να προσευχηθεί, να μελετήσει τον νόμο του Θεού, να ασχοληθεί με τα πνευματικά και ουράνια αγαθά, στα οποία ο Άγιος Θεός μας έχει καλέσει. Το χειρότερο είναι όμως ότι η περιέργεια δεν παραμένει μόνο στα πλαίσια αυτά. Είναι συνήθως ή και εξελίσσεται σε ένοχη περιέργεια. Οδηγεί τον άνθρωπο να ενδιαφέρεται και να παρακολουθεί πράγματα απαγορευμένα από το θείο νόμο με άμεσο αποτέλεσμα την αμαρτία. Παράδειγμα είναι η περίπτωση της έβας στον παράδεισο. Είχε λάβει εντολή από τον Θεό να μην φάει από τον απαγορευμένο καρπό και Δέχτηκε τον πειρασμό του οφαίος, σατανά Και με περιέργεια στάθηκε κάτω από το δέντρο Με τον απαγορευμένο καρπό Και τον περιεργάστηκε Δελεάστηκε από αυτόν Σκέπεται το πνεύμα φυλαρχίας. Πρόκειται για ένα πάθος που κυριεύει τον άνθρωπο όταν αυτός χάσει την αυτογνωσία του και την κυριαρχία πάνω στον εαυτό του. Μάλιστα η φυλαρχία συνιστά το αποτέλεσμα των δύο παθών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, της αργίας και της περιεργίας, γιατί οι αργοί και οι περιεργοί επιθυμούν να καλύψουν την ένδια του και τα εσωτερικά του κενά με το να θέλουν να γίνουν φύλαρχοι. Εχμαλωτίζονται σε μια ζωή που φθήρεται στην αργία και στην οκνηρία, ενώ παράλληλα εγκλωβίζονται στην περιέργειά τους για τα θέματα των άλλων και αυτή η νοσηρή κατάσταση αναπόφευκτα οδηγεί στην απομόνωση, την ευτέλεια, στην υπερηφάνεια, στον εγωισμό, τη φιλαυτεία και τη φυλαρχία. Η αργία, η περιέργεια και η φυλαρχία κλονίζουν τη σχέση μας με το Θεό και τον άνθρωπο. Και όταν αυτή η σχέση διαστρέφεται, τότε αναγκαστικά οθούμαστε να αναζητήσουμε αντιστάθμισμα σε μία ριζικά λανθασμένη στάση απέναντι στα πρόσωπα των άλλων και στο πρόσωπο του Θεού. Η ζωή μας χωρίς Θεό ή δίχως άφθαρτα αγαθά, εκ των πραγμάτων θα γίνει εγωιστική και εγωκεντρική. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι θα πρέπει να γίνονται τα μέσα για τη δική μας και φιλοδοξία. Αν η ζωή μου δεν είναι προσανατολισμένη προς τον Θεό, αν δησκοπεύει σε αιώνιες αξίες, αναπόφευκτα θα γίνει εγωιστική και εγωκεντρική. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι γίνονται τα μέσα για τη δική μου αυτοικανοποίηση. Αν ο Θεός δεν είναι κύριος και δεσπότης της ζωής μου, όπως είπαμε πριν, τότε το εγώ μου γίνεται ο κύριος και δεσπότης μου. Γίνεται το απόλυτο κέντρο του κόσμου μου και αρχίζω να εκτιμώ κάθε τι με βάση τι δικέ μου ανάγκε, τι δικέ μου ιδέε, τι δικέ μου επιθυμίε και τι δικέ μου κρίσει. Έτσι, η επιθυμία τη φυλαρχία γίνεται η βασική μου αμαρτία στι σχέσεις με τι άλλε ύπαρξει, γίνεται μια αναζήτηση υποταγή του σε μένα. Ο φύλαρχο, μη έχοντα εσωτερική πληρότητα, αναζητεί να γεμίσει το κενό τη ψυχή του δια τη επιβολή του επί των άλλων, δια τη ικανοποιήσεω των φιλοδοξιών του αγνοεί την Ευαγγελική ρήση, οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι φυλαρχία όμως και πρωτιά μπορούν να συνεπάρξουν μέσα στο χριστιανισμό πώς όταν αυτή η πρωτιά είναι διακονία αγάπης και θυσία χάρη του συνανθρώπου Τη Τι τιμή αλλήλως προηγούμενη λέει ο οπόστολος Παύλος όχι φιλοπρωτεία όχι πρωτοκαθεδρία όχι αυτό το φύλαρχο φρόνημα να είμαι ο πρώτο. Αλλά να θέλω να τιμήσω τον άλλον, να θέλω να τιμηθεί ο άλλος, να του εκχωρήσω τα δικαιώματα, να είμαι ο διακονών, να είμαι ο ευτυχισμένο έσχατος, ο ευλογημένος φουραγό, αναπαυμένος στη θέση μου, στην άκρη της ουράς. Αυτός όμως που θα είναι μέσα στην αγκαλιά, όπου όλοι οι άλλοι θα είναι οι καλύτεροι μου. Τι ωραίο πράγμα, να χαίρομαι την ευλογία των δωρεών του Θεού και των αρετών των αδελφών. Πνεύμα λοιπόν φιλαρχίας να θέλω να υπερέχω εγώ και φιλοπρωτείας μη Πνεύμα αργολογίας Από όλα γενικά τα δημιουργήματα, μόνο ο άνθρωπος πληκίστηκε με το χάρισμα του λόγου. Αλλά, όντας ο λόγος το ύψιστο δώρο, έτσι είναι και ο ισχυρότερος κίνδυνος. Όπως είναι η κυρίαρχη έκφραση του ανθρώπου, το μέσο για την προσωπική του πλήρωση, για τον ίδιο το λόγο, είναι και το μέσο για την πτώση του, για την αυτοκαταστροφή του, για την προδοσία και την αμαρτία. Ο λόγος σώζει, αλλά και ο λόγος σκοτώνει. Ο λόγος εμπνέει και ο λόγος δηλητηριάζει. Ο λόγος είναι το μέσο της αλήθειας, αλλά είναι και μέσο για την αργολογία. Τι θα πει όμως αργολογία? Είναι το κουτσομπολιό, η αχρηστολογία. Υπάρχει κάτι που λέγεται περιαυτολογία να μιλάς για τον εαυτό σου. Υπάρχει κάτι άλλο που λέγεται καφυσιολογία να αρχίσει να καυχάσαι για τον εαυτό σου. Υπάρχει άλλο ένα πάθος που λέγεται πολυλογία, να μιλάς ακατάσχετα και ο άλλος να μην μπορεί να πάρει σειρά να πει κάτι. Και υπάρχει και αυτό που λέγεται αργολογία, το οποίο, το οποίο σημαίνει να λες ανοησίες ή άχρηστα πράγματα, Λόγια που δεν χρειάζονται, που δεν προσφέρουν τίποτα. Από το στόμα μας λοιπόν, λόγο αργός, δηλαδή μη ζωντανό, μη ουσιαστικό, να μη βγαίνει, μας προτρέπει η Εκκλησία μας και οι Άγιοι μας. Για φανταστείτε λοιπόν πάλι τη ζωή μας να οικοδομείτε πάνω σε περιεκτικούς, ουσιαστικούς λόγους. Να μην έχει λοιπόν ούτε το αγκάθι του άχρηστου, ανόητου λόγου, ούτε του περίεργου λόγου, ούτε του κατακριτικού λόγου, ούτε του υπεροχικού λόγου. Αλλά να είναι ένα στόμα καθαρό, λόγος παστρικός, πεντακάθαρος. Η πολυλογία είναι σημάδια γνωσίας, θύρα της καταλαλιάς, οδηγό στα ευτράπελα. Πρόξενο τη ψευδολογίας σκορπισμός της κατανήξεως είναι αυτή που προκαλεί και δημιουργεί την ακιδεία για παράδειγμα ο Πέτρος επειδή μίλησε έκλαψε πικρός ελισμόνησε το στόμα του ψαλμοδού που είπε είπα το οδούς μου του μία μαρτάνη με εν, εν μου η σιωπή ακόμα του Ιησού δημιούργησε στον πιλάτο σεβασμό η σιωπή είναι μύτη της προσευχής Κλειδί του παραδείσου Ο άνθρωπος δια της σιωπής καλλιεργεί την ψυχή του Αυξάνει τις αρετές Οδηγείται στην επίγνωση και τη μετάνοια Οι πατέρες της εκκλησίας μας Και κυρίως οι πατέρες της ασκήσεως Όχι μόνο δεν αγαπούσαν την αρχολογία, Αλλά αντιθέτως Χρησιμοποιούσαν το λόγο Όταν αυτό που επρόκειτο να πούν Ήταν πιο πολύτιμο από τη σιωπή Γι' αυτό εκείνο που εκφράζει την ορθόδοξη παράδοση Δεν είναι η διδασκαλία των λόγων αλλά η διδασκαλία των έργων. Δηλαδή, η μαρτυρία της ζωής μας, την οποία τόσο έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία μας. Καθώς λοιπόν ζητούμε από το Θεό να μην επιτρέψει στην ψυχή μας την παρουσία αυτών των τεσσάρων αδυναμιών, στην ουσία με την προσευχή αυτή ζητούμε την υποκατάστασή τους από τέσσερις αρετές. Αντί το φιλότιμο και τον Άγιο Ζήλο, στη θέση της περιέργειας, το απερίεργον, το απερίσπαστον και τη σύνεση, αντί της φιλαρχίας, την υποχωρητικότητα και την ευγενή συστολή και τέλος, αντί της αργολογίας, τη σιωπή και των άλλατη ηρτημένων λόγων. Η παράκληση που απευθύνουμε στο Θεό Κύριε και δέσποτα τη ζωή μου, πνεύμα αργία, περιεργία, φιλαρχία και αργολογία μη μοιδό, προσβλέπει στο να μα εισαγάγει στην εμπειρία και στο βίωμα τη Εκκλησία και όχι στη θεωρία και στο στεγνό συνέστημα που δεν αναζωογονώνουν την ψυχή και δεν μεταμορφώνουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό, στη συνέχεια τη ευχή, παρακαλούμε τον Θεό, τον κύριο και δεσπότη και βασιλέα τη ζωή μα, να μα χαρίσει πνεύμα σοφροσύνη, ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη, στοιχεία απαραίτητα για την ενχριστό μεταμόρφωση του ανθρώπου. πρώτη λοιπόν αρετή η σοφροσύνη Σοφροσύνη βγαίνει από τις λέξεις σός και φρύν Και σημαίνει έχω σώα στα σφρένας, ακέραιο το νου μου Σοφροσύνη με την ειδική έννοια του όρου Σημαίνει εγκράτεια, αγνότητα, καθαρότητα στο σώμα αλλά και στην ψυχή Με την ευρύτερη όμως έννοια, σοφροσύνη σημαίνει γενικευμένη ακαιρεότητα το να μην έχει κανεί στο μυαλό του την αρρώστια των μειονεκτικών λογισμών του, των οσυρών σκέψεων. Ο σημερινός κόσμος φαίνεται να απεχθάνεται τη σοφροσύνη Γι' αυτό και επιδιώκει μόνο την άνεση, επικροτεί τον πολιτισμό των απολαύσεων, της ευμάρειας και της ευημερίας. Επιδιώκει σκανδαλωδός τι ειδονές της σάρκας και ανέχεται την διαστροφή του καταναλωτισμού. Λείπει από τον κόσμο μα η εγκράτεια η νηστεία, το μέτρο δηλαδή, η σοφροσύνη. Γι' αυτό ο άνθρωπος καλείται δια της επικλήσεως, κύρια και δέσποτα της ζωής μου, χάρη Σέμι το Σόδουλο, πνεύμα σοφροσύνης, να απαλλαγεί από ακάθαρτους και ισχρούς λογισμούς, από σαρκικές επιθυμίες και ειδονές, από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, από κάθε απρεπές βλέμμα και άτακτο γέλιο, από κάθε ακολασία και αφροσύνη καρδιακή. Εξάλλου η σοφροσύνη δεν είναι μόνο η αποχή από την πορνεία και τα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά η αποχή όλων των κακών επιθυμιών και παθών, όπως είναι η φιλοχρηματία, η φιλαργυρία, η πλεονεξία, η εσωστρέφεια και γενικά όλα τα πάθη που μας απομακρύνουν από το Θεό και μειώνουν την αγάπη μας για τον πλησίο. Πρώτη λοιπόν αρετή είναι η καθαρότητα, η καθαρότητα του σώματος και της ψυχής. Αυτή η ακεραιότητα που κάνει τον άνθρωπο να μην είναι σαν ραγισμένο βάζο ούτε σαν λεκιασμένο σεντόνι αλλά σαν σώμα χωρίς ουλή σαν κρίσταλο χωρίς σημάδι σαν κάτι που δεν έχει ποτέ συγκοληθεί αλλά διατηρεί την αρχική του ακεραιότητα Αυτή είναι η πρώτη αρετή Πνεύμα ταπεινοφροσύνης Για να υπάρξει η Πρέπει απαραίτητα να υπάρχει ω βάση ταπεινοφροσύνη και αντιστοίχω δεν μπορεί να υπάρξει ταπεινοφροσύνη δίχω την προϋπόθεση τη οφροσύνη. Είναι δύο ρητέ και άμεσα συνδεδεμένε, όπω το φω με τη θερμότητα. Όπου υπάρχει φω, υπάρχει και θερμότητα. Και όπου υπάρχει θερμότητα, υπάρχει και φω. Η ταπεινοφροσύνη είναι η δεύτερη στη σειρά των αρετών που επικαλούμαστε δια τη ευχή του Οσίου Εφρέμ. Πνεύμα δε οφροσύνη και ταπεινοφροσύνη χάρη σε τόσο Πρόκειται για το αντίθετο της υπερηφάνεια, της αλαζονίας, της επάρσεως, της ιήσεως, της κενοδοξίας, της αυτοδικαιώσεως. Η ταπεινοφροσύνη ταυτίζεται με την επίγνωση του εαυτού μας, με το αίσθημα της αμαρτωλότητάς μας, με το ταπεινό φρόνημα που εκφράζεται και συνοδεύεται από συντριβή και μετάνοια για τα λάθη και τις αμαρτίες μας. Ταπεινοφροσύνη είναι η νίκη της αλήθειας μέσα μας, η απομάκρυνση του ψεύδου μέσα στο οποίο ζούμε. Μόνο η ταπεινοφροσύνη είναι άξια της αλήθειας. Μόνο με αυτή δηλαδή μπορεί κανείς να δει και να δεχθεί τα πράγματα όπως είναι και έτσι να δει το Θεό, το μεγαλείο του, την καλοσύνη του, την αγάπη του στο καθετή. Να γιατί όπως ξέρουμε ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινή δίδωση χάρη. Επίσης, ο πρώτος μακαρισμός αφιερώνεται στους ταπεινούς, Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν αισθήνει βασιλεία των ουρανών Πτωχός του πνεύματι είναι αυτός που είναι ταπινός, αυτός που δεν έχει σε καμία ιδιαίτερη υπόλοιπη στον εαυτό του Λέγουν κάποιοι χωρίς κατανάγκη να αυτό να είναι σωστό ότι η λέξη ταπινός προέρχεται από τον τάπητα, το χαλί Ταπεινός είναι αυτός που δέχεται να τον πατάς χωρί να διαμαρτύρεται Ο ταπεινός είναι η εικόνα της Θεοτόκου παραδίδεται στο θέλημα του Θεού και υποδέχεται τη μεταμορφωτική χάρη του μέσα στην ψυχή του. Ταπεινοφροσύνη δεν έχει κάποιος όταν από ανάγκη ή από συμφέρον ταπεινώνεται. Ακόμη δεν είναι ταπεινοφροσύνη το να, να μεμψημυρεί με κανεί με τον εαυτό του νομίζοντας ότι είναι αμαρτωλός ενώ την ίδια στιγμή επιμένει να είναι για τις αμαρτίες του και τα λάθη του. Και βέβαια ταπεινοφροσύνη δεν είναι η ταπεινοσχημία Δηλα... δηλαδή το να υποδίεται κανείς την ταπείνωση η, ταπεινοσ... η ταπεινοφροσύνη είναι φρόνημα καρδιακό που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αναγνωρίζει τις αρετές του και τα χαρίσματά του και τα ανάγκη στο Θεό παράλληλα όμως αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες και τα λάθη του τα οποία δίχως καμία δυσκολία αποδίδει στον εαυτό του Πνεύμα υπομονής τα ταπεινοφροσύνης είναι υπομονή γιατί αν δεν έχεις ταπεινοφροσύνη δεν μπορείς να υπομείνεις να μείνει ατάραχος και σταθερός να ελέγξεις τις δυνάμεις σου αλλά και τις αδυναμίες σου Ο υπομένων είναι αυτός που καρτερικά αφήνεται στο Θεό και αναμένει να έρθει η ώρα του Θεού για να εκπληρωθεί το θέλημά του που είναι προς συμφέρον της ψυχής του και η ώρα αυτή του Θεού μπορεί να καθιστερήσει και να χρειαστεί πολύ υπομονή. Η υπομονή είναι μια αληθινά θεϊκή αρετή. Ο Θεός είναι υπομονετικός όχι γιατί είναι συκαταβατικός, αλλά γιατί βλέπει το βάθος όλων των πραγμάτων, γιατί η εσωτερική πραγματικότητά τους, την οποία εμείς με την τυφλότητά μας δεν μπορούμε να δούμε. Είναι ανοιχτή σε Αυτόν. Όσο πιο κοντά έρχομαστε στο Θεό, τόσο περισσότερο υπομονετικοί γινόμαστε και τόσο πιο πολύ αντανακλούμε αυτήν την απέραντη εκτίμηση για όλα τα όντα πράγμα που είναι η κύρια ιδιότητα του Θεού Πνεύμα υπομονής λοιπόν άλλη μια αρετή που τόσο χρειάζεται αλλά τόσο την αγνοή εποχή μας στις μέρες μας δεν κάνουμε υπομονή θέλουμε τον Θεό να απαντήσει εδώ και τώρα και αυτό δεν απαντά έχει τους λόγους του αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε υπομονή για να έλθει η ώρα του Θεού στην ψυχή μας, όχι ο χρόνος της δικής μας επιλογής. Άλλοτε πάλι παίρνουμε μια απόφαση και θέλουμε εδώ και τώρα να καταφέρουμε το στόχο μας. Χρειάζεται όμως υπομονή του εαυτού μας, να υπομείνουμε τον εαυτό μας, να τον περιμένουμε, να έλθει και εκείνου η ώρα. Με την υπομονή θα πιάσει την ψυχή σου και θα την κυβερνήσεις, θα κρατήσει τον τη η ευχή του Όσου εφρέμ του Σύρου παρακαλεί τον Κύριο και Δεσπότη τη ζωή μας να μας χαρίσει, ύστερα από την σοφροσύνη και την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή. Γιατί η υπομονή είναι η δύναμη που θα βοηθήσει τον καθένα από μας να αναμένει καρτερικά την ώρα του Θεού, η οποία μπορεί να είναι μετά από 38 χρόνια, όπω συνέβη στον παράλυτο. Μπορεί βέβαια να είναι αύριο, μπορεί να είναι τώρα αλλά μπορεί να είναι και πέντε λεπτά πριν σφραγίσουμε τα μάτια μας σε αυτόν τον κόσμο. Μαρία δεν ξέρω συμφωνής, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά που είπες για την αρετή της υπομονής... Ε, μπορούν να συνοψιστούν στην, σε μια φράση πολύ απλή, πολύ μικρή, τρεις λέξεις στην ουσία, που λέμε καθημερινά και πολλές φορές ανεπαίσθητα. Το έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Πόσες φορές το λέμε και το εννοούμε. Ε, νομίζω είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με την αρτή τη υπομονής. Και, και τις δυστυχώς... εμπιστοσύνης βέβαια στο Θεό. Και δυστυχώ. Σε δυσκολευόμαστε λίγο στην υπομονή στο να μάθουμε να περιμένουμε να καρτερούμε και όσο περνούν τα χρόνια νομίζω η υπομονή μας εξαντλείται πόσο υπομονή είχαν οι παλιοί και πόσο υπομονή έχουν οι νέοι οι νέοι πλέον ε, ίσως και επειδή είναι πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί ζωής πλέον Εκριβώς. δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα έχουμε μάθει όλα να γίνονται γρήγορα, βιαστικά αμέσως, χωρίς κόπο, χωρίς προσπάθεια χωρίς υπομονή. Ακριβώς. Ίσως έχουμε συνηθίσει και την αμεσότητα και αυτή την άμεση ανταπόκριση των μηχανημάτων. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι. Δηλαδή όταν παλιά ε, μας εξυπηρετούσε ένας άνθρωπος τον περιμέναμε γιατί ήταν ένας άνθρωπος. Τώρα όταν μας εξυπηρετεί ένας υπολογιστής τα περιμένουμε όλα με ένα κλικ. Άρα. Τέλος, το αποκορύφωμα και ο καρπός όλων των αρετών, κάθε καλλιέργειας και κάθε προσπάθειας είναι η αγάπη. Τι άλλο? Η αγάπη. Και οι τέσσερι αυτές αρετές σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους, διότι από τη σοφροσύνη έρχεται η ταπεινοφροσύνη, από αυτήν η υπομονή και αποτέλεσμα όλων είναι η αγάπη. Και αν έχω όλα τα χαρίσματα αυτά και δεν έχω αγάπη, γέγοντα χαλκώ σιχών ή κύμβαλο αλάζων, λέγει ο απόστολο Παύλος. Η αγάπη θεωρείται ως επιστέγασμα όλων των αρετών, καθώς για τη χριστιανική πίστη τίποτα δεν έχει νόημα αν δεν καταλήγει στην αγάπη. Κύριο γνωρισμά τη είναι η άνευ όρων θυσία του ενός για τον άλλον, θυσία σε τέτοιο βαθμό που μόνο ο θάνατος μπορεί να περιορίσει. Ακόμη και το πρόσωπο του εχθρού πρέπει να αγαπήσουμε, αφού ο αγαπών άνθρωπος παρετείται από κάθε δικαίωμα και κάθε διεκδίκηση και αξίωση για τον εαυτό του. Στην ασκητική φιλοσοφία, η διεκδίκηση του δικαιώματός μας χωρίζει από τον Θεό και μας εγκλωβίζει στον εαυτό μας γιατί αποτελεί έκφραση εγωισμού. Τίποτε δεν υπάρχει στην εκκλησία και στη θεολογία που να μην πηγάζει από την αγάπη. Ο Θεός, κυρίως και πρωτίστως, είναι αγάπη. Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού δηλώνει την καινοτική του αγάπη για τον άνθρωπο. Ο σταυρός είναι δείγμα θυσιαστικής αγάπη. Η ύπαρξη και η σύσταση της Εκκλησίας μας είναι δείγμα προεννοητικής αγάπης. Η κάθοδος του Παναγίου Πνεύματος δηλώνει τη χαρισματική αγάπη του Θεού στον κόσμο και στον άνθρωπο. Η αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει στην απομόνωση αλλά προϋποθέτει τον άλλον, τον πλησίον. Και όποιο αγαπά προσλαμβάνει τον πλησίον, ενστερνίζεται τη ζωή του και δίνει αυτό που είναι και όχι αυτό που έχει. Βέβαια, όταν μιλάμε για αγάπη, εννοούμε μια αγάπη γενική. Και προς τον Θεό και προς τον αδελφό και προς όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει αγάπη έναν, δυο, πέντε, την οικογένειά μου, τους φίλους μου και δεν αγαπώ τους άλλους. Αγάπη έχει αυτός που αγαπά όλη την κτίση. Αγαπά τα ζώα, αγαπά τους εχθρούς, αγαπά τους γνωστούς και τους αγνώστους, αγαπά τους ευεργέτες και αυτούς που τον αντιπαθούν. Αγάπη μεριζόμενη και μη καθολική δεν είναι αγάπη. Η αγάπη δεν διαιρεί, ούτε ξεχωρίζει τους αποδέκτες της, αλλά κομματιάζει την πηγή της. Αν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη που μας κάνει να κομματιαζόμαστε, γιατί ο διπλανός μας είναι ο αδελφός, η εικόνα του Θεού, δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε στο πρόσωπο του Θεού. Από την εικόνα περνάμε στο πρωτότυπο, από τον αδελφό στο Θεό. Τον αδελφό έβαλε ο Θεός δίπλα μας για να μας θυμίζει ότι η πόρτα της σωτηρίας μας είναι η άσκηση της αγάπης. Να αγαπάμε τους άλλους, όχι σαν τον εαυτό μας, αλλά πιο πολύ για τον εαυτό μας, γιατί ο άλλο ο πλησίον, είναι κομμάτι μας, είναι ο καλύτερος εαυτός μας, είναι παιδί και αδελφός του Χριστού, είναι ο ορατός Θεός εκείνη της στιγμή είναι η αφορμή για την έξοδο από τον εγωισμό μας, είναι η ευκαιρία για τη συνάντηση με τον Θεό μας». Ναι, κύριε, δόρισε του Οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνω τον αδελφό μου. Αυτό είναι το τελευταίο μέρο των Οικεσιών προ Θεό τη Προσευχή τη Μεγάλη Τεσαρακωστή. Η αναφορά αυτή είναι μια έμεση νήξη για μετάνοια και συγχώρηση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονό ότι η ευχή του Αγίου Εφραίμ ακούγεται για πρώτη φορά στο κατανοητικό Εσπερινό τη Κυριακή τη Τυρινή, που είναι γνωστή σε όλου του Χριστιανού ω η Κυριακή τη Συγχώρηση. Είναι σαφές ότι η στροφή στον εαυτό μας, η οποία πραγματοποιείται με την όραση των εμών πτεσμάτων, αποτελεί την αρχή της σωτηρίας. Γιατί βλέποντας τον πραγματικό μας εαυτό, που είναι αμαρτωλός, γεμάτος πάθη και αδυναμίες, συνειδητοποιούμε ότι το μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι το έλλειος και η φιλανθρωπία του Θεού. Όποιος αγνοεί τα δικά τους φάλματα είναι τυφλός πνευματικά. Ο κατακρίνει τον αδελφό του, σημαίνει πως βλέπει μόνο τα σφάλματα του πλησίου και όχι τα δικά του. Επομένως, έχει φρόνημα φαρισαϊκό. Ακόμα και αν διαπιστώνουμε λάθη και αδυναμίες των άλλων, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι ο πλησίον δεν είναι ο άγνωστος, ο ξένος, ο εχθρός, ο αντίδικος. Αλλά είναι ο αδελφός μας, ο φίλος μας, είναι η χαρά μας. Ο πλησίον είναι το μέσο για να δούμε τον Θεό και να γευτούμε την τρυφή του παραδείσου. Η κρίση και η κατάκριση εκφράζουν εωσφορικό εγωισμό και εσωτερική καταστασία. Είναι δείγμα αφθάδειας και έλλειψη σεβασμού προς το δημιουργό, αφού εμείς επιχειρούμε να οικειοποιηθούμε το έργο της κρίσεως που ανήκει αποκλειστικά στο Θεό. Ένα έργο το οποίο γίνεται εγκληματικό όταν περιορίζεται στα όρια της ανθρώπινης δικαιοσύνης, γιατί ο Θεός είναι μεν κριτή. Αλλά στην κρίση του υπερισχύει αγαθότητα και όχι δικαιοσύνη Κατά συνέπεια το βάρος σύμφωνα με το συγγραφέα της ευχής Πέφτει στο να βλέπουμε τα δικά μας πτέσματα και όχι του πλησίων που είναι αδελφός μας Πρωταρχικό λοιπόν και επίγον είναι να αποκτήσουμε επίγνωση και αυτομεμψία Να αποκτήσουμε την ευλογημένη αρετή του αυτοελέγχου των αδιαιναμιών και των αμαρτιών μας Είναι σωτήριο να μην κατακρίνουμε Ακόμα κι αν με τα ίδια μας τα μάτια δούμε κάποιον να αμαρτάνει ας μην το καταδικάσουμε αλλά ας καλύψουμε στοργικά και σιωπηλά το σφάλμα του αδελφού μας. Λέει πάλι ο Άγιο Ιωάννη τη Κλίμακο ότι ακόμη κι αν ζούσε 100 χρόνια και κάθε μέρα έριχνε δάκρυα όσο είναι το νερό του Ιορδάνη ποταμού, δεν θα μπορούσε να ξεπλύνει τα πραγματικά σου αλατώματα, που όμω ποτέ δεν θα μπορέσει να διακρίνει. Α έχει καθένα μα την αίσθηση μια στοιχειώδου αυτογνωσία, πω διακατεχόμεθα από αδυναμίε, από πάθη, από αμαρτίε τι οποίε συνεχώ διαπράττουμε. Ο καθένα μα έχει το δικό του φορτίο των παθών και των αδυναμιών. Με αυτό να ασχοληθεί. Αυτό θα πει αυτογνωσία. Δώρη με Κύριε του, οράν τα αιμά πτέσματα. Να αντικρίζω τα δικά μου πτέσματα και να μην κατακρίνω τον αδελφό μου και να μην τον καταδικάζω μέσα μου είτε με τον λόγο, είτε με την εσωτερική σκέψη και κρίση μου. Η προσευχή αυτή έχει σαν στόχο το σημάζημα, το σημάζημα του εαυτού μας. Το να έλθει κανείς σε αυτον Εάν ο σκοπός μας είναι η στροφή μας προς το Θεό, ειδικά τώρα την περίοδο τη Σαρακοστής τότε πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί η στροφή μας προς τα μέσα μας. Γι' αυτό και τα τέσσερα πάθη για τα οποία μιλάει είναι πάθη που δεν φαίνονται μεγάλα αλλά έχουν καταστροφική δράση μέσα μας. Είναι πάθη διασποράς της σκέψης και σκορπισμού της καρδιάς πάθη που ξοδεύουν τον πλούτο της. Η αργία εξοδεύει τον χρόνο της, η περιέργεια την αλήθεια της, τη στροφή στο ένα, η φυλαρχία την αγάπη τη τη σχέση με τον αδελφό και αρχολογία αργολογία των λόγων της. Πράγματι, Μυρτώ, η ευχή αυτή είναι τόσο μικρή και απλή, αλλά τόσο περιεκτική. Μπορούμε να πούμε ότι κλείνει μέσα της όλο το νόημα της χριστιανικής μας πίστης. Πράγματι. Και όχι μόνο αυτό, η απλότητα της έγινε και στο ότι είναι πράγματα χειροπιαστά. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να μην είμαστε περίεργοι. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να, μιλάμε πολλά. να μην κατακρίνουμε τον αδελφό μας, να μην λέμε πολλά, να είμαστε ταπεινοί. Είναι πράγματα και λέξεις και έννοιες που μέχρι και ένα μικρό παιδάκι να, την, να ακούσει την ευχή, να ακούσει αυτά τα λόγια στην εκκλησία, αυτές τις μέρες, θα τα καταλάβει. Και πόσο σημαντικό που την ακούμε κάθε μέρα αυτή την ευχή. Σαν να την ακούμε κάθε μέρα μέχρι να τη χωνέψουμε. <laughs> Μέχρι να φτάσουμε στη μεγάλη εβδομάδα και να έχουμε καταφέρει, ε, αν όχι, να τα εξαλείψουμε, να τα μειώσουμε τα λατώματά μας και να αποκτήσουμε μέσω και στο μικρότερο βαθμό αυτές τις αρετές. Πολύ απλή και περιεκτική. Καλή προσπάθεια, λοιπόν. Καλή σαρακοστή. Αυτά για απόψε από τις ραδιοκαταγραφές. Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης σας καλυμιχτίζει από την Μυρτώ Σοφρονίου. Καλώς σας βράδυ και καλή σαρακοστή να έχουμε. Και τη Μαρία Παπαδημητρίου. Από όλους εμάς, καλό βράδυ. Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλοπ